Στοιχείο 8 έως 16. Ο Πιλάτο παραδίδει τον Χριστό ή να σταυρωθεί. 8. Όταν λοιπόν ο Πιλάτο, ο οποίο ω ιδωλολάτρη που είτο παρεδέχεται πολλού Θεού και ημιθέου, ήκουσαν αυτών των λόγων, ότι δηλαδή ο Ιησού εθεώρησε τον εαυτό του ιόν του Θεού, ετρώμαξε περισσότερο να φοβηθεί μήπω πράγματι ο Ιησού ή το ιό κάποιου Θεού και δια τη δυνάμεώ του εξολοθρεύσει αυτόν. 9. Και με βίει πάλι στο Πρετόριο και ύπερνει τον «Από πού είσαι εσύ, κατάγεσαι από την υγιή ή ήλθες από τον ουρανόν» Ο Ιησούς όμως δεν του έδωκε να πάντησε. Δέκα. Κατόπιν λοιπόν της σιωπή αυτής είπε εις αυτόν ο Πιλάτος «Είσαι εμέ δεν ομιλείς, δεν ήξερε ότι έχω εξουσία να σε σταυρώσω και έχω εξουσία να σε αφήσω ελεύθερον» Ένδεκα. Απεκρίθη ο Ισου. «Δεν θα είχε καμίαν εξουσίαν εναντίον μου» εάν δεν σου είχε δοθεί η εξουσία αυτή απ' επάνω, δηλαδή από τον Θεόν. Η ανοχή του Θεού σε κρατεί άρχοντα επί της δικαστικής έδρας και επεφύλαξαν εσέ να με δικάσεις. Επειδή δε η εξουσία αυτή έχει δοθεί εσέ από τον Θεόν και δεν δύνασε να αποφύγεις το να με δικάσει. Δι' αυτό ο Καϊάφος και το συνέδριο των Ιουδαίων οι οποίοι με παρέδοκαν εκ και μίσους και σε πιέζουν να με καταδικάσει έχουν ο οποίο εκ φόβου προ αυτού καταχράσε τώρα την εξουσία του. 12. Η απάντηση σε αυτή του Ιησού κατέπληξε και θορύβησε τον πιλάτον, και είναι κατού του επαιδείο και με μεγαλύτεραν τώρα επιμονή να ελευθερώσει αυτόν. Οι Ουδαίοι όμω εφώναζαν δυνατά και έλεγαν: Εάν τον αφήσει ελεύθερον, δεν είσαι φίλο του Κέσσερο. Καθένα που κάνει τον εαυτό του βασιλέα, αντιτίθεται και επαναστατεί κατά του Κέσσερο. 13. Ο Πιλάτο λοιπόν, όταν ήκουσε του τελευταίους τούτους λόγου με του οποίου οι Ουδαίοι ανεγνώριζαν καθαρά ότι βασιλέα τον ήχο τον Κέσσερα, οδήγησε τον Ιησούν έξω από το Πρετόριο, και αυτό σε κάθισε επί τη δικαστική του έδρα όπου είχε τοποθετηθεί πρόχειρα ει τον τόπον, ο οποίο ήταν στρωμένο με πέτρα και μοσαϊκά, και δι' αυτό ελέγχεται ορισμένη την ελληνική γλώσσα λιθόστρωτων, ει την Εβραϊκή νόμο ελέγχεται λόγο του σχήματό του γαβαθά ή τη 14 Ήτο δε η μέρα της παραμονής και προετοιμασίας του Πάσχα και η ώρα το περίπου έξω από τις ανατολίες του Ηλίου, δηλαδή με συμβρία. Και λέγει ο Πιλάτος προς τους Ιουδαίους «Η δού εισπίαν αθλειότητα για καταφρόνηση εγκατήτησεν ο βασιλεύσας». Δεκαπέντε. Αυτοί όμω αντί να κινηθούν οι συμπάθιαν και οίκτων, εφώναζαν δυνατά «Πάρε τον, πάρε τον να μην τον βλέπω μεν, σταυρωσέ λέγει σε αυτούς ο Πιλάτος, τον βασιλέα σας να σταυρώσω, απεκρίθησαν οι αρχιρείς. Δεν έχουμε βασιλέα άλλων παρά μόνον τον Κέσσαρα. 16. Όταν λοιπόν οι Ιουδαίοι ειρνήθησαν όχι μόνον τον Μεσσίαν, αλλά και την θεμελιώδη αρχή της θεοκρατίας των, κατά την οποίαν βασιλεύστον το μόνον ο Θεός, τότε ο Πιλάτος παρέδωκε τον Ιησούν σε αυτούς για να σταυρωθεί.